Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Διαρροή επικίνδυνων αερίων στα εργαστήρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι και ζητούν την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενήργησε εργαστήριο του Εξωτερικού αναμένει η διοίκηση του Ιδρύματος. Ερκλάρισας, Μίνα Μαυρογιάννη. Στην κατανάλωση παρασιτοκτόνων φυτοφαρμάκων οφείλονται οι εκατοντάδες θάνατοι άγριας πανίδας στη Λίμνη Κάρλα μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με το Κτινιατρικό Κέντρο στην Αθήνα. Ελένη Ραυτοπούλου, Ερτβόλου. Την ενίσχυση του ΕΚΑΒ Κέρκυρα ζήτησαν οι εργαζόμενοι σε αυτό επισκεπτόμενοι τον Περιφερειάρχη ο Το ΕΚΑΒ της Κέρκυρας, παρά την πίεση που υπάρχει σε επίπεδο ονωμού, λειτουργεί μόνο με 8 άτομα προσωπικό. Για την Αρτκέρκυρα Λυκούργο Κιαδόπουλος χωρίς δείχτη προστασία στις επιλογές που έχει τη δυνατότητα να πράξει ο Δήμαρχος Ζακίνθου για την άμεση αποκόμιδη των σκουπιδιών και μετά τη χθεσινή κυβερνητική συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς η μεταφορά του στο χιτά του σκοπού συναντά την αντίδραση των κατοίκων της περιοχής Καλαμακίου, από τους οποίους ζητά σύνεση και συνένεση. Για την ΕΡΤ Μαρίνα Μάντζου. Με μια διήμερη έκθεση τεχνών υπό τον τίτλο «Φούσκες Ελπίδας, οι πρόσφυγες που διαμένουν στο κέντρο φιλοξενίας Κατσικά» συστήνονται στο κοινό των Ιωνίνων στις 15 και 16 Δεκεμβρίου στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ιωνιτών. Σωτήρης Αργύρης, Έρτη Ιωνίνων. Ερώτηση για τους απλήρους τους εργαζόμενους μέσω έσπας, τους βρεφονιπιακούς και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Καστοριάς κατέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρλέτη η Βουλευτής Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Αντωνίου. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ Θεοδότα Τσιόπρα. Στα τέλη τη εβδομάδα θα βγει η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά το πλαίσιο τη συγκρότηση των ομάδων παραγωγών. Αυτό τόνισε μιλώντα στο σταθμό μα ο Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, Βασίλη Κόκαλη. Έρτκο Μωτινή. Βασιλική Μοχέρα. Φιήμερη επίσκεψη από αύριο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ερλάδο Ιερώνημου στην Ελευθερούπολη Παγκαίου. Σε πανηγυρική τελετή το πρωί τη Πέμπτη θα ανακηρυχθεί επίτιμο δημό τη Παγκαίου. Ρένα Πανταζόγλου, Ερτ Καβάλλα. Τρίμερη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Τυράννων, Δυραχείου και Πάση Αλβανία Αναστάσιο από σήμερα στη Μισιγνία. Στη διάρκειά τη θα ανακηρυχθεί επίτιμο Δημότη Καλαμάτα και επίτιμο Διδάκτορ του Τμήματο Φιλολογία της Πανεπιστημιακή Σχολή τη Καλαμάτα και θα του απονεμηθεί το βραβείο Δοκιμίου Πολιτικοκοινωνικού Στοχασμού Παναγιώτη Φωτέα. Για την Ερτ Καλαμάτα, Βαγγέλη Ποτέα. Σε 39 ακόμη γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον να υπηρετήσουν σε κενές θέσεις περιφερειακών ιατρίων, κέντρων υγείας και νοσοκομείων, σε νησιά μας θα χορηγήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου οικονομικό κίνητρο για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Την πράσινη σημαία των Οικολογικών Σχολείων, μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση πανελληνίω, κατέκτησε το 5ο Δημοτικό Σχολείο του Πύργου. Η βράβευσή του έγινε στο Μουσείο Μπενάκη από την Ελληνική Εταιρεία Προστασία τη Φύση. ΕΡΤ Πύργου, Χρήση Πλευριάς. Νέα βραβεία απέσπασαν στο Διεθνέ Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέου που έγινε στην Ολυμπία οι μαθητέ και οι καθηγητέ του πρώτου ΕΠΑΛ και του πρώτου Εκπαιδευτικού Κέντρου Άργου. Για την ΕΡΤ Τρίπολη, Σπέγκι, Σήμερα η χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2016 Για την ΕΤΣ ΕΡΟΝ, Λεωνίδας Κασάπης Τον καθαρισμό τάφρων και στραγγιστικών δικτύων Σε ποταμούς και παραποτάμους του νομού Καρδίτσας Ξεκίνησε η περιφερειακή ενότητα Με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκηση της περιοχής Φροσοπαύλου, Καρδίτσα, δίκτυο ΕΡΤ το πυροσβεστικό κλιμάκιο στην Ανώπολη Σφακίων Αγγενία Εχθέ ο αναπληρωτή Υπουργό κ. Νίκο Τόσκα. Το κλιμάκιο λειτουργεί από τον περασμένο Ιούνιο με 12 άνδρες και δύο οχήματα. Για την ΕΡΤ Μαρίνα Μαρίνο στο 85% έφτασαν οι απορροφήσεις πόρων από το ΕΣΠΑ στο Δήμο Κοζάνης για το 2015, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυτές έφταναν μόλις στο 40%. Αυτό τόνισε σε δηλώσει του ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωανίδης στο πλαίσιο της συζήτησης για τον ισολογισμό για την ΕΡΤ Κοζάνης Κώστα Δαβάνη. Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη ζήτηση πολυματική βιομάζα του Καλάγ Μποκιού με σκοπό την παροχή θερμότητα στο δίκτυο της τηλεθέρεμασης διοργανώνει την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου η ΔΕΤΕΠΑ σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμιντέου για την ΕΡΤ Φλόρνα στο Μαΐα Δάμου. Πέντε πολιτιστικοί σύλλογοι και 200 χορευτές θα συμμετέχουν στη βραδιά λαϊκού πολιτισμού με τίτλο μεταφιέσεις του 12η μέρου στον Εύρο που διοργανώνει την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη ο Δήμος της Πόλης σε συνεργασία με το εργαστήρι παραδοσιακών χωρών και λαογραφικών μελετών. Ερτορεστιάδας, Όλγο Ορφανίδου. Ήταν οι από την περιφέρεια σε τίτλους.